Στο όνομα του πατρό και του Ιεκ, το Ι πνεύμα του Σαμίνου. Βασιλεύου Φουράνη, παράκλητο πνεύμα της αληθία, ο πανταχού και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρό των αγαθών και ζωή χορηγό αλεθέ, και σκύνου, ο νερμί και κεθάριστον, μα ο και όσο και όσων αγαθέτε ψεχάσιμο. Θα μπορούσαμε σήμερα να μην μαζευτούμε, γιατί ήταν το Αγίου Δημητρίου, αλλά ξεγελάστηκα, ξέχασα και την πατήσαμε. Δεν πειράζει. Θα γλιτώναμε μία τρίτη. Τι που μου Λέω ότι θα μπορούσαμε να μην μαζευτούμε σήμερα γιατί είναι η αρχή του Αγίου Δημητήριου και θα χλειτώ να μην μία τρίτη. <σταλίου> Τώρα ακούσεις. Θέλετε κάτι από την προηγούμενη φορά να συζητήσουμε. Αναφερθήκατε πάντα την προηγούμενη φορά στο μεσότυχο του φραγμού, ο οποίο εμποδίζει τον άνθρωπο στη σχέση και στην κοινωνία με τον Θεό. Και θέλω να ρωτήσω ποιο είναι τελικά, τι είναι αυτό ο μεσότυχο του φραγμού. Το μεσότυχο του φραγμού είναι. Είπαμε. Την προηγούμενη φορά. Είναι η διάθεση εσωτερική δόνησης της ψυχής να μεταφερθεί σε μία άλλη κατάσταση από αυτή την οποία βρίσκεται, η απόφαση είχα τέτοιο, η αποδοχή της γυμνότητάς μας, της αμαρτωλότητας, που δεν θέλουμε να την κρύψουμε με έναν ψεύτικο τρόπο, η φυγή, η φυγή από αυτά τα φιλασικής, από αυτόν τον ψεύτικο τρόπο ζωής που, υπο, που κρύβει την πραγματικότητά μας, η απομόνωσή μας, Σημαίνει η αποφυγή από αυτά τα πράγματα που μα εμποδίζουν να δουν τον εαυτό μα και η εξήτηση, η ζήτηση του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο. Κανεί άλλο. Στην γραφή τη κάπου, δεν θυμάμαι πού σα αναφέρετε, είσαστε αδικούμενο, κρίνετε ορφανό και βιώσατε χείρα. Και δεύτερο διαλεκόμενη λέγει ο Κύριος. Αυτή η ρίση για την του δικαιοσύνη ισχύει για όλους, πιστούς και άπιστου και πρωτοσποντευμαρχιστών και, και κύριοι, δεν καθόλου να αφορά για να κυριωστούμε όταν ο Χρήστος, έχει μια καθολική αξία του. Ισχύει για όλους ασφαλώς. Σε... Συγγνωμή. Ασφαλώς. Ασφαλώς. Και όταν ε, ομιλούμε, δεν ομιλεί για... Αλλά αυτή η η το ότι Φυσικά. Τι Και ιδιαίτερα για αυτούς που δεν πιστεύουν. Ναι. Ίσως οι προηγούμενες συναντήσεις μας κινήθηκαν σε ένα πεδίο για πολλούς περισσότερο θεωρητικό, ε, περισσότερο α το πούμε εντό εισαγωγικών που να μην είχε τόσο πρακτική σημασία για τη ζωή μας. Γι' αυτόν τον λόγο θα προσπαθήσουμε να δώσουμε και μία άλλη άποψη αυτής της σχέσης με τον Θεό. Που δεν περνάει μόνο από την διαδικασία της προσευχής, της προσωπικής σχέσης με τον Θεό, αλλά και αυτής της διαδικασίας που περνάει μέσα από την σχέση με τον άνθρωπο. Μέσα από την διαπροσωπική σχέση. Θα ξεκινήσουμε με ένα γεωγραφικό χωρίων, γιατί είχαμε πει νομίζω πριν δύο εβδομάδες ότι ο χριστιανός έχει μια στάση προσδοκίας, καραδοκίας του Χριστού και προσπαθεί πότε να βρει την ευκαιρία να έχει την ιστορική διάθεση για να μπορέσει να εισπράξει, να εμπνευστεί από το πνεύμα του Θεού και να δημιουργήσει σχέση με τον Θεό. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο που ίσως δεν το δίνουμε και τόσο μεγάλη σημασία. Ότι όπως ο άνθρωπος ζητεί τον Θεόν, πολύ περισσότερον ζητεί ο Θεός τον άνθρωπο. Και όπως όταν κάνουμε μια κίνηση να προσεγγίσουμε τον Θεόν, Πολύ μεγαλύτερη κίνηση κάνει ο Θεός για τον άνθρωπο. Γι' αυτό το λόγο θα πάρουμε από τον λόγο του Κυρίου μας από το έναν λόγο, ένα στίχο που βρίσκεται στην Αποκάλυψη του Ιωάννου που λέει Ιδού έστικα επί την θύραν και κρούω εάν τις ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν και εισελεύσω με και προς Αυτόν διπνήσω μετά αυτού και Αυτός με αυτή η εικόνα ότι ο Χριστός βρίσκεται μπροστά από την πόρτα και χτυπά την πόρτα της ψυχής μας ιδού έστικα επί την θύραν και κρούω, Λέμε και είπαμε πριν φορά ότι ο άνθρωπος ζητεί τον Θεό και τελικά ζητεί έναν ο οποίος ήδη τον αναζητεί και μάλιστα επιμόνος κρούει, χτυπάει την θύρα της ψυχής μας Άρα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει, γιατί δεν ανοίγουμε, γιατί κρούει την θύρα, τι ζητει ο Θεός, τι συμβαίνει μέσα μας και ποιος είναι αυτός ο Χριστός που κρούει, τι μορφήν παίρνει, τι σημαίνει κλείσιμο της καρδιάς, τι σημαίνει είναι κλειστή καρδιά, που ασφαλώς μια κλειστή καρδιά είναι και άδεια καρδιά, είναι και μια μοναχική καρδιά, τι είναι μοναξιά τελικά. Πώς κλίνεται ο άνθρωπος από τον Θεό και από τους ανθρώπους. Ποια είναι η συμπεριφορά του κλεισμένου ανθρώπου. Ποια είναι τα συμπτώματα της μοναξιάς. Νομίζουμε πως κλεινει ο ανθρωπος απο τον θεο και απο τους ανθρωπους είναι σημαντικά να τα δούμε. Γιατί εφόσον μιλούμε για σχέση με τον Θεό. Και είπαμε κάποια στιγμή τις προηγούμενες φορές ότι η σχέση είναι ένα άνοιγμα. Ένα πέταγμα του ανθρώπου προς τον Θεό. Και η προσευχή είναι η κατάσταση ανοίγματο είναι κατάθεση της καρδιάς μας τότε ασφαλώς πρέπει να δούμε και αυτή τη δυσκολία του ανθρώπου να ανοίγεται και τι σημαίνει η όχι με την έννοια μόνο ενός κοινωνισμού μιας εξωστρέφειας αλλά υπάρχει και εξωστρέφεια που είναι μεγαλύτερη μοναξιά οπότε να δούμε καταρχήν είναι θέση του εκκλησιαστικού λόγου ότι ο Χριστός ετέχθη, εσαρκώθη, ετάφη, ανέστη για να μπορεί να στέκεται στην θύρα της ψυχής μας και να κρούει. Για να μπορεί ο άνθρωπος να ανοίγει την καρδιά του στον Θεό. Το ότι ο Χριστός κρούει, χτυπά την ψυχή μας, την πόρτα της ψυχής σημαίνει ότι δεν παίρνει στον άνθρωπον, δεν εισέρχεται στην ζωή μας εάν εμεί δεν το θελήσουμε, εάν δεν ανοίξουμε την καρδιά μας. Σημαίνει ότι δεν μπορεί να ανοίξει ο Χριστός την πόρτα μας γιατί είμαστε κλειδωμένοι εσωτερικά από μέσα. Επομένως, σέβετε την ελευθερία μας και για να μπορεί να υπάρξει σχέση μαζί του χρειάζεται εμείς να του δώσουμε το δικαίωμα. Εμείς να του δώσουμε το ok να αρχίζει να γίνεται κάτι μέσα μας. Όταν ο Χριστός κρούει την θύρα της ψυχής μας ταπεινώνεται. Όταν ζητής κάποιον όταν χτυπάς την πόρτα του και ζητήσεις κάτι από την ζωή του δηλώνεις κάτι. Είναι μια πράξη ταπείνωσης, ότι δεν ζω χωρίς εσένα. Ο Χριστός λοιπόν δεν μπορεί να κάνει χωρίς εμάς όπως δεν κάνει η γυναίκα χωρίς τον άντρα της και ο άντρας χωρίς τη γυναίκα του. Μας ζητεί να γίνουμε η σύντροφή του. Έτσι τάκαμε ο Θεός ούτω ώστε εάν δεν κατοικεί στις καρδιές μας, να είναι ο πεινασμένος, ο διψασμένος, ο γυμνός, ο κουρασμένος. Γιατί ζητή εμείς να γίνουμε η τροφή και το πόμα του, το πιωτόν του. Να γίνουμε η στέγη του, να γίνουμε η αναπαυσή του, να γίνουμε το ένδυμα του. Εμείς οι άνθρωποι έχουμε τέτοιαν αξία που για τον Χριστό τέτοιοι είμαστε η φυσιολογική θέση του Χριστού είναι στην καρδιά μας λοιπόν αυτό είναι η ταπείνωση ταπείνωση είναι να λέω δεν μπορώ να κάνω χωρίς εσένα και ο Χριστός το λέει γι' αυτό γι' αυτό κρούει την θύρα της ψυχής μας από αυτό και από αυτά που λέγονται συνεπάγεται πως πρέπει να διαμορφώσουμε έναν άλλον εσωτερικό ήθος όσο αφορά την πνευματική μας πορεία και τη στάση ζωής και το πως βλέπουμε τον Θεό τι στάση οφείλουμε να έχουμε ενώπιν του Χριστού το μυστήριο του Χριστού και η παντοδυναμία του Χριστού είναι η ευαισθησία του η ευαισθησία ενός μικρού παιδιού η αδυναμία ενός σταυρωμένου προσώπου και αυτή η αδυναμία του και αυτή η ευαισθησία του μικρού παιδιού είναι που τον κάνει να τον πλησιάζουμε με άνεση και να μη φοβούμεθα. Ανάλογα, εάν έτσι βλέπουμε τα πράγματα, διαμορφώνεται και ένα ήθος, ένας πολιτισμός, ένα κλίμα, μέσα στην καρδιά μας. Που αυτό έχει τις πρακτικές του προεκτάσεις. Λοιπόν, είναι ο Χριστός λοιπόν, Είναι, είμαστε για τον Χριστό είπαμε η απαραίτητη Του το ένδυμά Του το πόμα η τροφή Του, η στέγη Του αλλά ταυτόχρονα είναι και για μας ο Χριστός το πάν Τι ζητά λοιπόν ο Χριστός από εμένα, γιατί μου κρούει, γιατί μου χτυπά την καρδιά για να Του επιτρέψομε να εισοδεύσει το άγιον πνεύμα για να αλλοιώσει τα πάντα μέσα μα με την καλή αλλοιώση. Όλη η ιστορία τη πνευματική μα πορεία είναι να επιτευχθεί αυτή η αλλοιώση. Μπορεί να προσπαθούμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Μπορούμε να κάνουμε χίλια δυο κηρύγματα στους δικούς μας ανθρώπους χίλιας δυο συμβουλές να δίνουμε για να αλλάξει η ζωή του αλλά αυτή η καλή αλλίωση είναι υπόθεση του Αγίου Πνεύματος γι' αυτό κρούει ο Χριστός στην καρδιά μας για να το επιτρέψουμε να πέμψει τον παράκλητον, το Άγιο Πνεύμα να εισοδεύσει στην καρδιά μας και χτυπάει όπως είπαμε και πριν ο Χριστός στην καρδιά μας γιατί είναι κλειστή έχουμε συνηθίσει στο κλείσιμο της καρδιάς μας και έχουμε τον Χριστό σε απομόνωση ε, λέει κάπου σε ένα δοξαστικό τη μεγάλη εβδομάδα μετά τον επιτάθειων. Αναφερόμενο η εκκλησία μας τον Χριστό που βρίσκεται στον τάφων. Πηγαίνει ο Ιωσήφ και ζητάει το σώμα του Κυρίου και λέει δώσμι τούτων των ξένων. Ο Χριστός ορίζεται ο ξένος. Είναι μόνος ο Χριστός. Μόνος ήλθε στον, στην, στον κόσμο μόνος κατέβηκε στον Άδη για να μας προσκαλέσει στον αγίνομενοι συντροφιά του είναι αυτή η μοναξιά που δεν κρύβει παράπονα γκρίνια μιζέρια αλλά είναι η εκούσια μοναξιά που δίνει τις προϋποθέσεις στον άνθρωπων να γίνομεν η σύντροφή του και να αποκτήσουμε σχέση μαζί του. Όταν η ψυχή δεν έχει επιτρέψει στον Χριστό με το άνοιγμά τη να εισέλθει το Άγιον Πνεύμα για να επιτελέσει μέσα μας αυτή την αλλαγή υπάρχουν πολλές αλλαγές που κάνουμε στη ζωή μας. Υπάρχει μια αλλαγή να βελτιώσουμε το χαρακτήρα μας προσπαθώντας να καταλάβουμε ποιοι είμαστε αναλύοντας το λογισμό μας, τα συναισθήματά μας, τις σκέψεις μας και μπορεί αν έχουμε και κανέναν καλό ψυχολόγον να μας τα βάλει σε μια εναρμονία Υπάρχει όμως και πνευματική αλλοίωσης και αλλαγή που αυτό είναι η υπόθεση της χάριτος του Θεού. Όσο ο άνθρωπος δεν επιτρέπει στον Θεό να κάνει αυτή τη δουλειά στην καρδιά μας, είναι μέσα στην αμαρτία ο άνθρωπος. Μέσα στη μοναξιά της είναι η καρδιά. Ζήτην κόλαση αυτήν της μοναξιάς. Τελειώ ο άνθρωπος εν Κάποτε κάποιο, πριν λίγε μέρε μου έλεγε για κάποιο πρόσωπο ότι έχει θαλασσοταραχή εν κρανίο. Μου άρεσε αυτή η έκφραση. Θαλασσοταραχή εν κρανίο. Ε, έτσι συμβαίνει στον άνθρωπο να έχει αυτήν την ταραχή μέσα του και όλα είναι αγκατοημένα. Και ζει σε σύγχυση ο άνθρωπο. Και είναι βουτυγμένο μες στην αμαρτία, με στην απομόνωση. Με στην κρίνια. Και αυτό μέσα στην θλίψη, μέσα στο άγχος. Αυτό είναι η κατάσταση του ανθρώπου που είναι κλειστή καρδιά και δεν επιτρέπει στον Θεό να λειτουργήσει. Κλεισμένη καρδιά στον εαυτό της. Λέμε αυτός ο άνθρωπος κλείστηκε στον εαυτό του. Τι είναι κλεισμένη καρδιά. Υπάρχει το κλείσιμο του ανθρώπου που είναι σημάζεμα των σκέψεων του, των συναισθημάτων του, προσπαθεί να τα βρει με τον εαυτόν του. Είναι αυτό το καλό σημάζεμα το οποίο είναι προϋπόθεση για να μπει ο άνθρωπος στη διαδικασία του ανοίγματος, της ελευθερίας, της κοινωνίας, της υγιού. Σχέσεως. Υπάρχει όμως και το κλείσιμο το οποίο είναι μια κατάσταση άρρωστη μια εγωιστική πράξη κλείνεται ο άνθρωπος λοιπόν στον εαυτόν του είναι σύμπτωμα αμαρτίας ή αν θέλετε αν μπορούσαμε να ονομάζαμε με δύο λέξεις, τι είναι αμαρτία και τι είναι αγιότητα, αμαρτία είναι το κλείσιμον, αγιότητα είναι το άνοιγμα. Έτσι λοιπόν, μία κλεισμένη καρδιά είναι και μία άδεια καρδιά, δεν έχει μέσα τη τίποτα. Τρώγεται ο άνθρωπος με τον εαυτόν του και δεν επιτρέπει στον Θεό να εισέλθει. Όπως λέει κάποιος διάβαζε ένα βιβλίο και έλεγε όπως όταν το στομάχι είναι άδεια αρχίζει και γουργουρίζει η κοιλιά και τα έντερα και τσακώνονται μεταξύ τους και άδια άδεια καρδιά έχει αυτή την ταραχή και την εσωτερική διάσπαση. Τρώγεται ο άνθρωπος με τον εαυτό του. Όλα του φταίνε. Γίνεται παράξενος, γίνεται στριμμένος. Είναι αποτέλεσμα το ότι είναι στριμμένος ο άνθρωπος ιδιότροπος και δίστροπος, όχι ότι έχει τα γονίδια έτσι γιατί μόνο μεγάλος με κάποιον τρόπο, είναι γιατί είναι και μία κλεισμένη και ταυτόχρονα άδεια καρδιά που δεν έχει μέσα της περιεχόμενο. Τσακώνεται λοιπόν ο άνθρωπος με τον εαυτό του. Τον τρώνε οι λογισμοί και τα πάθη. Συγκρούονται οι σκέψεις μέσα μας. Πότε πιάνει τη μια σκέψη ο άνθρωπος, πότε την άλλη. Πότε βάζει ένα στόχο, πότε βάζει ένα άλλο στόχο. Πολλές φορές αντιφατικές οι σκέψει μας, τα συναισθήματα και οι στόχοι μας. Κατακρεουργείται στο ετρικό άνθρωπο, στρώγεται από τον εαυτό του. Δεν μπορεί να πάρει απόφαση. Προσπαθεί να βρει το καλύτερο δυνατόν και πάντα κάτι καλύτερο προσδοκεί. Προσπαθεί μέσα σε αυτή την επιτυχία να βρει τη δικαίωση του εαυτού του. Γιατί είπαμε ο άνθρωπος είναι κλεισμένο εν εαυτό. Στον εαυτό του κλισμένος είναι ο άνθρωπος αυτό σημαίνει. Είτε πνευματικά προσπαθεί με μια αγιότητα βίου που δεν έχει να καμία σχέση με τον Χριστόν αλλά έχει να κάνει με τον εαυτό μας ψάχνουμε μια δικαίωση είτε κοσμικά ανάλογα το επίπεδο ζωής που έχουμε κάνουμε τα πάντα να επιτύχουμε, επιτύχουμε το καλύτερο δυνατόν. Και ο άνθρωπος έτσι χάνει την εσωτερική του συνοχή, χάνει τη συγκρότηση της σκέψης του. Πολλές φορές και εμείς βρισκόμαστε σε αυτήν την κατάσταση, αλλά και ακούμε έναν ανθρώπους. Λέμε δεν έχει συγκρότηση αυτός ο άνθρωπος, πότε σε πάει εδώ, πότε σε πάει εκεί, πότε επιθυμεί τούτο, πότε επιθυμεί το άλλο. Που και όλες τους είναι αποτυχίες, κάνει πως τις δέχεται αλλά στο τέλος κατηγορεί τους πάντες ότι οι άλλοι φταίνε για αυτή την κατάσταση. Κατηγορεί τον άλλον πάντα. Υπάρχει μια παγωνιά και μια ψύχρα μες καρδιά του ανθρώπου. Το γεμίζουν οι ανασφάλεις και η μοναξιά. Ψάχνει κάπου να στηριχθεί ο άνθρωπος, να γανζωθεί. Εναγωνίως ψάχνει σχέση. Αλλά ψάχνει τη σχέση όχι να σχετιστεί με τον άνθρωπο αλλά να ξεζουμίσει τον άνθρωπο Ψάχνει ανθρώπους να το λατρεύουν να τον αποδέχονται, να τον αναγνωρίζουν Είναι λοιπόν μια κλεισμένη καρδιά Παραπονείτε ότι φτάνει στο σημείο μετά από όλα αυτά να παραπονείται ότι είναι αδικημένος στη ζωή Θέλει κανείς να δει ποια είναι τα συμπτώματα της κλεισμένη καρδιάς να δούμε λοιπόν πρακτικά πως φαίνεται ότι μια καρδιά είναι κλεισμένη ζει στη μοναξιά είναι κλεισμένη στον εαυτόν της πρώτο εγκρίνια ζωή είναι αυτή που έχω πατέρας είναι αυτός με μεγάλωσε κοινωνία είναι αυτή συνάδελφοι είναι αυτούς που έχω εκκλησία είναι αυτή που είναι γιατί τέτοιος πνευματικό μου να μην με ακούει όλα με τους άλλους ασχολείται Μια διαρκής γκρίνια Φίλος είσαι εσύ Γιατί δεν μου δείξες αυτό το δρόμο των τον άλλον; Εγώ πάντα σε ακούω Όταν θέλω να σου πω τα δικά μου πράγματα Ποτέ δεν με ακούς Η γκρίνια Τα παράπονα Είναι μια κλεισμένη καρδιά και πολλές φορές ο κλεισμένος άνθρωπος προκειμένου να μην δείξει αυτή η πραγματικότητα στον εαυτό του το παίζει και κοινωνικώς ενδιαφέρεται για όλους και θέλει όλες να του βοηθήσει και να το σώσει. Τι στο βωμό αυτής της φιλανθρωπίας να ισχυροποιήσει το κλείσιμον ο άνθρωπος στον εαυτό του. Άλλο σύντομα της κλεισμένη καρδιάς είναι η κατάκριση όταν νιώθεις την εσωτερική σου γύμνωση το πόσο άδεια είναι η καρδιά σου και νιώθεις την ενοχή σου προκειμένου να την ξεπεράσεις πρέπει να βρεις έναν χειρότερο άνθρωπο να τον διαπομπεύσεις να τον επισημάνεις να τον εντοπίσεις για να δείξεις στον εαυτό σου και στους άλλους την ανωτερότητά σου να καλύψεις δηλαδή την εσωτερική σου γύμνωση Να λοιπόν ένα άλλο σύμπτωμα του κλεισμένου ανθρώπου είναι η κατάκριση. Τι άλλο είναι η κατάκριση. Η δυσκολία να διαπραγματευθώ τη ζωή μου σε σχέση με τον άλλον για να καλύψω αυτή μου την αναπηρία και να δικαιωθώ μέσα σε αυτή μου την αναπηρία το μετατρέπω σε κατακριτικότητα. Στην ουσία το κατάκριση. Αυτό σημαίνει το ότι αδυνατό να σχετιστώ με τον άλλον άνθρωπο. Το ότι αδυνατό να δικαιωθώ εναντί του, ότι αδυνατό να εκθέσω τον εαυτό μου στον άλλον ή να γνωρίσω τον άλλον, η δυσκολία και ο φόβος και ανασφάλεια της ανωτερότητα του άλλου, που ακόμα περισσότερο με καταρακώνει γιατί βλέπω ποιο είμαι, με οδηγεί σε αυτήν την άμυνα της κατακρίσεως η αργολογία όταν χαθεί ο λόγος ζωής μέσα μας ψάχνουμε να λέμε πολλά πράγματα για να καλύψουμε την απουσία του λόγου. Ο άνθρωπος που ζει τον λόγων, και ο λόγος είναι ζωή για αυτόν, ξέρει να κρατά σιωπές ξέρει να χαίρεται σιωπή αλλά ξέρει και να ομιλεί και να είναι ζωή ο λόγος στις σχέση του με τους άλλους ανθρώπους. Η αργολογία λοιπόν είναι σύμπτωμα το ότι απουσιάζει ο λόγος ζωής από μέσα μας. Ο λόγος που είναι γνώση, ο λόγος που είναι εμπειρία ζωής. Και αυτό συμβαίνει γιατί δεν έχει εισοδεύσει ακόμα η σοφία το πνεύμα του Θεού μέσα μας. Γιατί είμαστε κλεισμένοι στον εαυτό μας. Η έλεγχη, οι συμβουλές που δίνουμε στους άλλους ανθρώπους είναι η επιβεβαίωση αυτού του γεγονότος ότι είμαι θα μία κλεισμένη καρδία γιατί η ανοιχτή καρδιά δεν τολμά να συμβουλέψει δεν τολμά να ελέγξει αλλά αγωνιά να γνωρίσει αγωνιά να κατανοήσει αγωνιά στο να μπει και στη θέση του άλλου ανθρώπου και να κοινωνήσει και να μεταλάβει του προσώπου του άλλου η δυσκολία μας να μεταλάβουμε της υπάρξεως του άλλου ή έστω και αυτός αν είναι παιδί μας η συντροφός μας μας γεννά την ανάγκη για συμβουλές και ελέγχου. που καταδεικνύει αυτό το πράγμα ότι θα μία κλεισμένη καρδία στον εαυτό μας γιατί μόνο η κλεισμένη καρδιά δεν μπορεί να αναγνωρίσει να μεταλάβει και να κατανοήσει του άλλου προσώπου επίσης ένα λάθος που έχει παιδαγωγική αξία και ψυχολογική είναι πολλές φορές και στην εκκλησία απευθυνόμεθα με γενικότητες οι ανθρώπους χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας το ποιο είναι ο άλλος και είναι η κατάστασή του γιατί είμαι θα κλεισμένη εκκλησία εμείς τα μέλη της εκκλησίας είμαι θα κλεισμένοι άνθρωποι μέσα στην ανασφάλεια μας ή στη μειονεξία μας όταν ο άνθρωπος ξεπεράσει την ανασφάλεια τη μειονεξία του των ανταγωνισμών του την αντιπαλότητά του όταν πάψει να φοβάται την έχθραν και μόνο αν ανοιχτεί η καρδιά μας το πνεύμα του Θεού φοβό, φεύγει ο άνθρωπος, ξεφεύγει φοβία της έχθρας, τότε μπαίνει σε διαδικασία να μεταλάβει τη ζωή στο άλλον ανθρώπου. Και ο έλεγχος και η συμβουλή είναι εμπόδιο στο να γνωρίσουμε τον άλλον άνθρωπο. Γιατί ο έλεγχος και η συμβουλή είναι μια πράξη μέσα από την οποία αποπροσωποποιούμε και αντικειμενοποιούμε ένα σοντανό πρόσωπο και το διαχειριζόμαστε σαν να είμαι, σαν είναι υποκείμενό μας. Η προϋπόθεση της συμβουλή είναι το να σχετιστούμε και να ζήσουμε τη ζωή του άλλου ανθρώπου, του αμαρτωλού ανθρώπου. Αλλά δεν το να το κάνουμε γιατί ζούμε τον φόβων και την παγωνιά της μοναξιάς μας και της ανασφάλειας και κλείνεται ο άνθρωπος εις τον του και εμείς θεωρούμε πως η συμβουλή ο έλεγχος η υπόδειξη είναι μια πράξη υγιής, όχι είναι η πλέον άρρωστη πράξη συμβουλή είναι η εσωτερική μας αλίωση συμβουλή είναι το πραγματικό μας άνοιγμα αν θέλουμε να ζούμε συμβουλευτικά στον τον άλλον άνθρωπο, οφείλουμε να ξεκλειδώσουμε την πόρτα της ψυχής μας. Να εκτεθούμε στον εαυτό μας, στον θεόν και στον συνάνθρωπό μας. Οι έμονες λοιπόν ιδέε, οι βεβαιότητες που έχουμε είναι εκφράσεις, είναι τα τεκμήρια μιας κλισμένης καρδιάς. Το βίωμα που έχουμε, ό,τι μας εγκατέλειψαν οι πάντες και ο Θεός και οι άνθρωποι είναι ασφαλώς μια βασανιστική εμπειρία, αλλά είναι μια εμπειρία που την θέλουμε, μα αρέσει. Όταν δεν βρούμε τη δικαίωση μέσα στην καρδιά μας, γιατί η Βασίλη του Θεού εντός ημών προσπαθούμε να βρούμε ένα άλωθι της εσωτερικής μας κατάντιας και συνήθως είναι τα παράπονα, ότι όλοι μας αδικούν και όλοι μας Και μέσα σε αυτήν την αίσθηση, σε αυτήν την διάθεση, προσπαθούμε να δικαιώσουμε τον εαυτό μας και να αισθανθούμε μια ψυχική ειδονήν. Έχει, έχει ευχαρίστηση, ξέρετε, τη μιζέρια. <Το>, το κλαψούρισμα έχει μια ειδονή. <Το> δηλαδή, όταν αισθάνεσαι πληγωμένος Κατσοφιασμένος και τα χάνει, <Το> τι να κάνω τώρα, λε, αρχίζεις να σου κάνει μια διαργασία και λες φτιάχνεις κάποιου λογισμούς Οργανώνεις αυτά που έχεις δει και βγάζεις το πόρισμα όλο φταίει που μου κάνει αυτό, αυτό, αυτό μετά βάζει και ένα άλλο πορισμά εγώ που είμαι τόσο καλός άνθρωπος που κάνει αυτό και αυτό και αυτό που βοήθησα αυτού τους ανθρώπους ξέρετε με τον Θεό τα βρίσκουμε πιο εύκολα από τους ανθρώπους είναι πιο φόλικος. γιατί ο Θεός δεν έχει στόμα να τον ακούσουμε να συγκρούσουμε μαζί του με του ανθρώπους όμως και στόμα έχουν και παρουσία πολλές φορές ενοχλητική. Για αυτό τον λόγο όταν δεν τα καταφέρνουμε με του ανθρώπου, προστρέχουμε να το παίξουμε θεούσι και το ρίχνουμε στις προσευχές και στα κομποσχίνια. αλλά καμιά προσευχή δεν σε δικαιώνει αν νιώθεις εγκατελειμμένος από όταν ο άνθρωπος νιώθει εγκατελειμμένος από όλους δεν μπορεί να κάνει τίποτα, δεν μπορεί να προχωρήσει πνευματική ζωή άνθρωπος κλαψούρης κακομύρης γκρινιάρη, παραπονιάρης και που έχει το αίσθημα της συγκατάληψης και βρίσκει ο καθένας άμα βρούμε όλοι, άμα ψάξουν, όλοι θα βρούμε ότι μας συγκατέλειψαν όλοι δεν μπορεί ο άνθρωπος να ορθοποδήσει πνευματικά δεν μπορεί να προχωρήσει πνευματικά τέλος είναι μια ισχυρή και ιδιόμορφη έκφραση φιλαυτίας και εγωισμού αυτό το πράγμα πιο εύκολα σώσει άνθρωπο λέει «Μαι Άγιος, τα καταφέρνω» Και είμαι σπουδαίο και τρανό και δουλεύει και κάνει, παρά ένα άνθρωπο. Κακομήρη που λέει: Δεν κάνω τίποτα, είμαι από τι με κατέληψαν όλοι. Και το παίζει και η Αμαρτόλο. Αχ, είμαι χειρότερο του κόσμου. Αλλά, δε θέα μου, και του Αμαρτόλου, του αγαπάει. Εμένα και δεν με αγαπά. Και φτιάχνουμε διάφορε ιδέε μέσα μα για να δικαιώσουμε εν τέλει τον εαυτό μα. Είναι πιο δύσκολο αυτό ο άνθρωπο να βρει τον δρόμο του Θεού. Πρέπει να πάψουμε. Να εγκρινιάσουμε για το παρελθόν μα. Δεν φτύει ο πατέρα ούτε η μάνα ούτε η γυναίκα σου. Όσο ψάχνουν τέτοια άλλο και κολλούμε σε αυτά και δεν βλέπουν την προσωπική μα ευθύνη, δεν αποκτούμε αδρύο φρόνημα που είναι απαραίτητο να δούμε την πορεία μα την πνευματική. Πρέπει κάποτε να δούμε την προσωπική μα ευθύνη και να πάμε ενώπιον του ηθογιακού να είμαστε χάλια. Είμαι θα αποτυχημένοι. Μόνο έτσι αποκτά και ήθο και συγγνώμη και επίκαια και κατανόηση. Γιατί αλλιώ όσο προσπαθείς να οχυρωθείς πίσω από ιδέες και βεβαιότητες δεν μπορείς να έχεις ταπείνωση και άρα δυνατότητα αγάπης και επίκειας. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Είναι μεγάλος διάβολος αυτό που μας πιάνει. Αυτό ένα εσωτερικό γινάτε γυ... καταλαβαίνετε. Ένα σωτηρικό γυνάτη που θέλουμε να αποδώσουμε όλοι μας η δυσάρεση κατάσταση άλλων παράγοντα που είναι έξω από εμάς. Αυτή είναι μία κλεισμένη καρδιά που φοβάται να αποδεχθεί την κατάστασή της γιατί δεν πιστεύει στην αγάπη του Θεού. Φοβάται ο άνθρωπος των Θεών. Έτσι λοιπόν το αίσθημα τη εγκατάλειψη γεννά μια πνευματική ανικανότητα. Και αρχίζει ο άνθρωπο τότε και σου, ζάλη, σου, σου παίρνει, σου, σου, σου, σου πονοκεφαλιάζει τον αυτό και σου λέει. Η κύρα Ελένη που μου κάνει αυτό, κύριε Γιώργο, και αρχίζει και σου λέει ιστορίε. Και αρχίζει εσύ, είσαι κουρασμένο με τη λειτουργία, αρχίζει να νιστάζει. Προσπαθεί να έχει ανοιχτά τα μάτια σου και λέει: Πα, πάτε την ιστορία, πνευματικό, δεν με συμβουλέψει. Και σου λέει το 1985, το απόγευμα, σε 4 η ώρα τι έγινε, γιατί αυτό ήταν η αφορμή να μαρτύσει και αμαρτία φεύγει. Για να δικαιωθεί ο άνθρωπο. Φεσάχνουμε τα πάντα για να δικαιωθούμε. Δεν τολμούν να πούμε, είμαστε χάλια. Και λέμε μετά, Μα θέλω να γεια σου πατρί μου, βοήθησε να βρω τον Θεό. Ποιο Θεό βρε να γιώσει θέλει, Τον εαυτό σου θέλει, Και εγώ τον εαυτό μου θέλω. Δεν ανοιχτήκαμε ακόμα στον Θεό. Αυτά είναι παραμύθια που φτιάχνουμε. Και μετά, αν δεν τον αλήσει όλου του λογισμού, Τι πνευματικό είσαι. Δηλαδή θα δουλεύσουμε την αμαρτία του άλλου. Όλη η ιστορία δεν έχει να κάνει με λεπτομέρεια πράγματα έχει να κάνει με διάθεση ψυχή. Αποφάσισε, Έχει διάθεση ψυχή. Έχει διάθεση. Να δεις, με ευθύνη τον εαυτό σου Έχεις διάθεση αυτοκριτικής Την αυτοκριτική την κάναμε κατάκριση Όσο δεν θέλουμε να δούμε τον εαυτό μας κατακρίνομαι Και και, και ότι έχει κανείς υπερευέσθητος Και υπερευέσθητος άνθρωπος είναι τόσο δυσδυτικός στη σκέψη που μέσα του φτιάχνει του λογισμού, του ενώνει με την καρδιά και γίνεται ένα, μια κατάσταση με στην καρδιά. Ε, μια κατάσταση με στην καρδιά που αν την αραγίασει αυτή η καρδιά και να φύγουν αυτέ οι ιδέε που έχει μέσα του ο άνθρωπο. Αν την ανοιχτεί αυτή η καρδιά. Και αν τον πείσει να ανοιχτεί, σου λέει Αχ, πάτερ μου, θα το ξανακάνω αυτό το λες, Αλλά πάλι θα με εκμεταλλευτούν οι άνθρωποι. Ξέρω το ερώτημα πολλών ανθρώπων είναι Εντάξει, πατέν το αλλά με εκμεταλλευτούν αυτό ο φόβος εκμετάλλευσης κλαιβεί τόσον ενέργεια από τη ζωή μας που όλα τα βλέπουμε σε εκμετάλλευση αν σε μάγκα, να ανοιχτείς και να κάνει όλους να μην σε εκμεταλλεύονται αυτή είναι η μάγκια όχι να κλείνεις το καβούκι σου η μάγκια είναι να δοκιμάσεις εσύ η ζωή να τολμήσεις, να ρισκάρεις και να έχεις την, την γνώση και να αποκτήσει τη γνώση μέσα από την προσωπική σου σχέση με το άδικο του ανθρώπου, να είσαι κοινωνικό, να σχεδίζει με ανθρώπου και να του εμπνεύσει τέτοιο ήθο και πνεύμα που να φοβούνται να σε εκμεταλλευτούν. Τότε σε εκμεταλλεύονται οι άλλοι. Δεν φταίνει οι άλλοι. και εσύ που έγινε σαν δικαίωμα εκμετάλλευση. Εσύ ξύπνα επιτέλου. Πώ να ξύπνει όμω σε μια κλεισμένη καρδιά, ανάπηρη καρδιά που δεν ζει ακόμα. Ζει υπό προποθέσει υπο, υπο και όρου. Για να ανοιχτούμε σε μια κατάσταση, βάζουμε όρου. Λέμε, α, αν είναι έτσι άλλο, εάν αν με έχει αυτό το βλέμμα, αν έχει αυτή την κίνηση, αν έχει φτάσει, θα το ανοιχτώ. Ε, δεν μπορούμε πάτε σε όλου να ανοιγόμαστε. Μα άνοιγμα δεν είναι να πω ότι ζω στη ζωή μου. Άνοιγμα δεν είναι να πω τα τρίσβαρθα τη καρδιά μου στην οποιοδήποτε. Άνοιγμα είναι αν πάψω να έχω την αίσθηση ότι ο άλλο είναι άλλο. Και είμαστε ένα. Να, ε, να πάψω να έχω την αίσθηση ότι ο άλλο είναι ένα τι σημαίνει είναι κλεισμένη καρδιά μου. Τι σημαίνει μοναχικός άνθρωπος. Ανοιγμένη καρδιά δεν είναι αυτή που αναλαμβάνω που έχει την αφέλεια και την αφασία να λέει όλους τι σκέψεις ή όλα τις εμπειρίσεις του οποιοδήποτε. Ανοιχτή η καρδιά οποιοδηποτε ανοιχτη αυτή που αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι ο άλλος δεν είναι άλλος. Ένα είμαστε με τον άλλο. Δεν υπάρχει εγώ και εσύ. Δεν υπάρχει η αγάπη μου και η αγάπη σου Δεν υπάρχει το θέλημά μου και το θέλημά σου Και να πούμε και κάτι άλλο Δεν υπάρχει ο παραδεισός μου και ο παραδεισός σου Υπάρχει ο Χριστός μας Υπάρχει ο παραδεισός μας Τι είναι εκκλησία Για την εκκλησία ένα Pennsylvania ένας ήσουν κανένας Τι είναι εκκλησία Γιατί υπάρχει εκκλησία Για να συντοποιήσουμε ότι ο Θεός πλησιάζεται Εν σχέση με τον άλλον άνθρωπο Συνεπώς λοιπόν αυτό το άνοιγμα δεν είναι ψυχολογικό γεγονός, ένα ψυχολογικό παραμύθι αν δεν ανοιχτούμε και γίνεσαι θύμα του οποιοδήποτε άνοιγμα καρδιάς σημαίνει να συντοπίσεις ότι η καρδιά σου μόνη της δεν μπορεί να ζήσει παράδεισος μόνο για σένα δεν υπάρχει και τότε γεννάται ένα ίθος στη ζωή σου που ξέρεις και πρακτικά πως να διερμηνεύεται αυτό Ούτω ώστε να νιώθεις την κοινωνία με τον άλλον άνθρωπο και να μην γίνεσαι θύμαν του. Άρα, το ότι με εκμεταλλεύτηκε κάποτε κάποιος ή με εκμεταλλεύονται ή πως δεν εκταφούν να με εκμεταλλευτούν Δεύτερο, είναι η βλακή η δική σου που δεν ξέρεις ακόμα να ζεις που ε, δεν έμαθες ακόμα να διαχειρίζεσαι την καρδιά σου Θέλετε μέχρι τώρα να ρωτήσετε κάτι. Τι πω, με το φάσμα δεν έχει στόμα και μπορούμε να το δεχτούμε πιο κάτι τώρα. Μα βολεύει πιο εύκολα. Μα επιτρέπει, δηλαδή, αν τα καλώ καλά, να κάνουμε το δικό μα ταλέντο και το δικό του. Ε, μισό η αγάπη είναι αυτή που αυτό ξέρει το συμφέρον μα καλύτερα από εμά. Αφού επιτρέπει. Επιτρέπει, δηλαδή, να κάνουμε εμεί το δικό μα ταλέντο και το δικό του. Μισό η αγάπη αυτή που ξέρει το συμφέρον μα καλύτερα από εμά. Βρε φίλοι ελευθερών, βρε επαναστάτρια, Άμα σου πω κάτι να κάνει που δεν το γουστάρει, με βρίζει. Τι θεό θέλει, να σε εξουσιάζει. Χωρί ελευθερία δεν υπάρχει κάτι καλό. Και επιτρέπει ο Θεό την ελευθερία για να, είναι, να είμαι θα συ, συνειδητά μέτοχη στο μυστήριο τη ζωή και τη αλήθεια. Δεν είμαι θα ρομπότ. Πρόσωπα είμαστε. Συγγνώμη αν δεν να το συνεχίσω αυτό το, το mm. γιατί δεν καταλαβαίνω. Αντιφάσκουν οι διάλειμμα, αφού θέλουν από τη μια την ελευθερία μα, αλλά από για να κάνουμε ε, το σωστό, το καλό, το θύμα του, χρειάζεται τη χάρη μα. Χρειαζόμαστε τη χάρη του. Άρα, άρα. Τι ζητούμε. Τι ζητούμε. Συγγνώμη. Πώ θα την ανοηγήσουμε, Τι ζητούμε. Τι τζαζ. Τι τζαζ, τζαζ. τζαζ. τζαζ. τζαζ εσύ όχι εγώ. Ακουζας το κατάλαβα κάνω πως το ακούω λοιπόν λέγει ο Άννα συγγνώμη δεν άκουσες γιατί γελίσω και έχει μια φωνή Ποιο δυνατά λίγο την ανδρία πρέπει να έχουμε και τι πάμε να βρίσκουμε για να αντιμετωπίσουμε τον εαυτό μα. Αυτή είναι η ειλικρίνεια. Πώς θα τα την ειλικρίνεια, πώ θα την αγγίσουμε. Την ειλικρίνεια, πώ θα την αγγίσουμε, από πού. Αυτή την ειλικρίνεια και την ανδρία είναι να αποδεχθούμε ποιοι είμαστε. Έτσι να αποδεχθούμε. Νομίζω ότι. Ε, αυτήν τη την, την διάθεση την αντλούμε από την, την κατάστασή μας εάν η κατάστασή μας είναι δυσάρεστη είναι άσχημη αυτή η αρρώστια μου με αναγκάζει να ψάξω την θεραπεία μου την ίασή μου και στη συνέχεια μπαίνω σε μια διαδικασία που ζητώ το έλεος του Θεού και ο Θεός βοηθεί Θα τα πούμε. Είναι η συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πεςτε μου. Πώς πάτε να πρέπει να λίπη διαφυρήσει. Υπάρχουν οι ανοιχτές και οι κλειστές αλλά υπάρχουν και οι μισάριτες. Ειδικοί οι μισθές, το δίνουν το μάξι αγροδομένου. Από όλα αυτά τα παραδομένου, όταν τα έχουν κάνει, και εξαιρετική που τα κάνουν. Και εγώ τα κάνω, γι' αυτό τα ξέρω. Αν πρώτα το πούμε σε όλους γιατί το δείχνουμε αστροβαγ θα το, θα το έλεγα πιο ήπια, πιο διπλωματικά, διπλωματικά, διπλωματικά. Όχι θα σα το πω διαφορετικά Αυτό που λέτε να το πούμε λίγο διαφορετικά <laughs> <laughs> Αυτό είναι, άμπραβο Δηλαδή είναι, δε, δεν σημαίνει ότι είναι μαυρό Ας τα πράγματα, είναι τώρα σήμερα η εκκλησία, αύριο είναι ανοιχτή Είναι μια κατάσταση, μια απορία Και αυτό λέμε είναι μια απορία προς το άνοιγμα Θα λέγαμε είναι αυτό <laughs> <laughs> Γιατί για την κακή εκκλησία και την αυματική πατέρα, πολλέ φορέ συζητώντα, δηλαδή, μου λένε: Πε το παιδί σου, εκείνη, πε τον άνθρωπο, το συζήτησε. Όχι, πε τον δηλαδή με τη διάθεση να μα δώσει, συζήτησε το πρόβλημα. Και πέρα από το πώ βλέπει τη δική μα μονομένη ζωή, τη παρέα, όλη. Ποιο σημείο είναι αυτό, το οποίο πρέπει, αν πρέπει να συμβουλεύει, και πόσο πρέπει να συμβουλεύει κάποιο. Έτσι, πάνω στη συζήτηση, όχι επιδικτικά ούτε η πολιτικά. Νομίζω σε αυτέ τις περιπτώσει είναι σημαντικό τι μας πληροφορεί η καρδιά μας όταν είναι μια καρδιά προσευχόμενη. Όλες οι καταστάσεις δεν είναι ίδιες Και είμαι σαν τόσο ευμετάβολο και ζούμε τόσο πράγματα διαφορετικά που νομίζουμε είναι σημαντικό τι μα πληροφορεί καρδιά μα όταν είναι μια καρδιά προσευχόμενη. Γιατί κάποια στιγμή και αντιδρούμε και επιθετικά μπορεί λοιπόν, να μην αλλά είναι σημαντικό επίσης να ελέγχουμε τι κρύβεται εκεί πίσω από τη σύμβολή μας. Πάντα κρύβεται η αγάπη και τη διαφέρεια των άλλων ή κρύβεται και τίποτε άλλο που αφορά εμάς. <laughs> Πεςτε μου τις ίσως. το άνθρα πρώτο Θεό ιωθεί ανεπιστεύει το, <coughs> το ιωθεί εξαρτάται από το συγκεκριμένο από εμάς τους ίδιους, ή από το περιβάλλον μας. Το άνθρα γυρίζω το καμήναχος σε είναι να ή είναι Είσαι λάθο. Δεν μπορεί να μα φταίει ο άλλος αυτή τη διαδικασία. Μάλλον ο άλλος, ο οποίοδή άλλο και ο χειρότερο του κόσμου να είναι μας βοηθάει να πλησιάσουμε τον Θεό. Και θα εξηγηθούμε τι εννοούμε. Καταρχήν όπως σε ένα κλειστό δωμάτιο μπαίνει φω βρίσκεις κάποια οποία και παίρνει φω και φωτίζεται έτσι είναι και στην ανοιχτή καρδιά γίνεται δηλαδή όταν αποφασίσει ο άνθρωπος να πάει και να μιλήσει σε κάποιον άλλον άνθρωπο και του ανοίγει την καρδιά του τι συμβαίνει τότε, νιώθουμε ένα παράξενο βίωμα νιώθουμε ότι αυτός τον οποίο μιλούμε παρόλο που μπορεί να μην μα είπε τίποτα ότι μπήκε στην καρδιά μας, μεταλάβαμε τον άλλον άνθρωπο Απλώ κουνούσε το κεφάλι, μα άκουγε, χαμογελούσε Τότε βρήκαμε το κουράγιο ότι θα μιλήσουμε σε αυτόν τον άλλον άνθρωπο, τότε αισθανθήκαμε ότι ο άλλος άνθρωπος μπήκε στην καρδιά μας. Μεταλάβαμε τις υπάρξειες του. μάλλον δεν είπε τίποτα. Αυτό που μας έκανε ικανούς εν τέλει να μεταλάβουμε τις υπάρξειες του άλλου και να μπει στην καρδιά μας είναι ότι εμείς αποφασίσαμε να ανοιχτούμε. Η κατάσταση. Πες το πρέπει να να μήνυμα το σα είπα, όπω που η καρδιά μας. Μια καρδιά όμω προσευχόμενη. Και καμιά φορά σα κάνουμε λάθο. Θα καταλάβουμε ότι κάναμε λάθο και θα ξέρουμε. Θα μαθαίνουμε μέσα από τα λάθη Είναι Μικρότερον κακόν Το να τολμούμε στη ζωή Να παίρνουμε αποφάσεις και να κάνουμε λάθη Παρά να Αποφεύγουμε την ευθύνη της απόφασης Για να νιώθουμε σίγουροι Και εξασφαλισμένοι φορά πριν συμβουλή Να να σε πούμε με πέντε λεπτά αναλυτικά ο διαλάχιστο χρόνο και δεν είναι κάτι Ναι, ο χρόνο βοηθάνο κατα. Πολλέ φορές βιαζόμαστε θέλει να πηγαίνει. Είναι η πραγματικότητα αυτό. Να πούμε όμως και να ρωτήσουμε για κάτι άλλο τον εαυτό μας Θέλουμε να δώσουμε συμβουλέ. Ωραία! κατανοητό Στο ίδιο, την ίδια διάθεση και στο ίδιο ποσοστό συμβούλη δίνουμε τον εαυτό μας Στον εαυτό μας δίνουμε συμβουλέ. Ρωτιάμε την κατάστασή μας Ρωτούμε τι ανάγκη έχει. Προσέχουμε τον εαυτό μας, τον παρατηρούμε, τον ελέγχουμε, τον συμβουλεύουμε τον εαυτό μας. Πολλές φορές ούτε καν ξέρουμε τι μας γίνεται μέσα μας. Και ενώ αυτό δεν συμβαίνει, προστρέχουμε να συμβουλέψουμε και να σώσουμε τους άλλους. Λοιπόν, η κατάσταση της μοναξιάς της καρδιάς είναι μια κατάσταση την οποία συνηθίσαμε. Είναι ενοχλητική η παρουσία του άλλου. Όπω κάποιο που συνήθω να ζει μόνο, αν έρθει κανένα δύο-τρία βράδια για μείνει κανεί μαζί του, λέει: Αχ, πότε θα φύγει, να νιώσω λίγο άνετα στον χώρο μου. Έτσι συμβαίνει λοιπόν και στη ζωή μα. Μα αρέσει η μοναξία, βολευόμαστε σε αυτήν την κατάσταση. Λοιπόν, λέει ο κύριο Ιδού, έστεικα και κρούω. Αυτό σημαίνει ότι κρούει διαρκώ. Ψάχνει τον τρόπο, περιμένει την ευκαιρία για να το δώσουμε τι δυνατότητε να εισέλθει στην καρδιά μου. Το πρόβλημα είναι όμως κατά πόσον εμείς αποφασίσαμε να, ψ, να πάψουμε να περιεργαζόμαστε τον εαυτό μας και τους λογισμούς του. Και το ζήτημα και το ερώτημα που τίθεται όταν ο, ο Κύριος κρούει τη θέρα της ψυχής μας είναι «Αν θα μείνουμε αγαπώντες τον εαυτό μας και περιεργαζόμενοι τους λογισμούς του ή θα δεχθούμε τον Χριστό». Εκείνη το πρόβλημα. Πολλέ φορές λέμε «Όχι λογισμούς, γιατί, τι είναι οι είναι ένα ασχολείς με τον εαυτό μας τι είναι λογισμό με ένα μεγαλύτερο κλείσιμο στον εαυτό μας όσο λοιπόν ο άνθρωπος μένει αγαπώντας τον εαυτό του με την έννοια εντό εισαγωγικών αγάπης της φιλαυτείας δηλαδή και ασχολείται με τους λογισμούς του και περιεργάζεται αυτούς δεν επιτρέπει εις τον Χριστό να εισέλθει στην καρδιά μας γι' αυτό θέλουμε μεγάλη προσοχή ακόμη και η πνευματική ζωή που γίνεται ιδεολογία, που γίνεται άποψη, που γίνεται ασχολαστικισμός, που γίνεται υπεραναλυτικότητα και κλέβει την ενέργεια, το δυναμισμό της προσευχής, του ανοίγματος προς τον Χριστό είναι μια πάτη πνευματική. Ακόμη και η ψυχολογία και η ψυχανάλυση που γίνεται αφορμή ισχυροποίηση τη ιδέα του εαυτού μας που γεννάται μέσα στην αίσθηση ότι η γνώση είναι να ξέρει ότι γίνεται μέσα μου. Δεν είναι αυτογνώση. Δεν είναι η ψυχική γνώση που με, που, που με σώζει και που ταυτίζεται με την υπαρξή μου. Πολλές φορές και αυτή η δυνατότητα να καταλάβει τον άλλο. Να, να, να του κάνω ένα ερώτημα, να δω την αντιρασία που αυτό είναι ανασφαλή. Κάνει ερώτημα, περίμενα απάντηση. Το δοκιμάζω και αναλύουμε τον άλλο όπως και αναλύουμε τον εαυτό μας. Αυτή είναι μια ψυχική γνώση. Αν ταυτίσουμε αυτή την γνώση, με τη γνώση ζωή είναι μία απάτη Είναι φρεναπάτη Απατούμε το νου, το νου μας πως κάποιοι είμαστε Όπως λέει ο Απόσταλος Παύλος Φρεναπατώ ε, φρε, Είμαι ε, θα τρελεί φρεναπάτες Αν πιστεύω ότι κάτι είμαστε Δεν είμαστε τίποτα λέγει Έτσι λοιπόν μέσα σε αυτή την ψυχή γνώση Νομίζουμε πως βρίσκεται η γνώση του ανθρώπου η Γνώση του ανθρώπου δεν είναι αυτό το πράγμα η Γνώση του ανθρώπου είναι η χάρη του Θεού η Γνώση του ανθρώπου είναι η ζωή η γνώση του ανθρώπου είναι η μετάνοια. γνώση του ανθρώπου είναι η έμπνευσή του από την χάρη του Θεού. Όταν λοιπόν ο, η, η, πνευ, η ιδεολογία μου, η ψυχική μου γνώση, η άποψή μου, η δύναμή μου, η δύναμη που μπορεί να πάρει πολλά ονόματα, ταυτίζονται με το είναι μου και είναι η περιουσία μου, αυτό είναι κλείσιμο στο εαυτό μου. Ας είναι και άποψη στην πνευματική μου ζωή. Δεν είναι άποψη η πνευματική ζωή, είναι η ζωή. Δεν είναι ιδέα. Δεν είναι ηθικό βίο η πνευματική ζωή. Είναι πρόσωπο, είναι σχέση με τον Χριστόν, είναι άνοιγμα. Πρέπει το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Ακόμη και η πνευματική ζωή, που είναι αρετολογία, που είναι ήθο σωστών. Αν αυτό γίνει η περιουσία μου. Και είναι η προέκταση του εαυτού μου. Και είναι το είδωλο του εαυτού μου. Είναι, είναι, είναι το πάτημα για να ειδωλοποιήσω τον εαυτό μου. Αυτό είναι ακλήσιμο στον εαυτό μου. Είναι μια αντίχριστός κατάσταση. Που δεν με αφήνει να δω τον εαυτό μου. Λοιπόν, ή θα, θα αγαπούσουμε τον εαυτό μας και θα ασχολούμαστε μαζί του. Και θα περιεργαζόμαστε τα πάντα και θα τον υπεραναλύουμεν. Ή θα στραφούμε στον Χριστό Αυτή είναι η επιλογή μας στο είναι το φοβερό Εκείνη η ουσία του πράγματος Τώρα δεν μας πάνει και ο χρόνος Και την άλλη τρίτη θα το συνεχίσουμε Ζητούμε τον Χριστό Κρούει την πόρτα, την ανοίγουμε και την βλέπουμε Δεν είναι ο Χριστός Είναι η γυναίκα μου, πάλι εδώ είσαι Είναι ο άντρα μου πάλι εδώ είσαι να φύγω λίγο να βρω το Χριστό εσύ στα πόδια μου πάλι Πόνο να βρω τον Χριστό. Ανοίγει την κτυπώδη πόρτα και τι βλέπω. Είναι ο εχθρό μου, αυτό που μιλούσε, αυτό που με εκμεταλλεύτηκε. Οχ. Ή πήγα και στην εκκλησία, πήγε σε εξομολόγηση, ανοίγει την εξομολόγηση, να το πάλι μπροστά μου. Τι συμβαίνει. Ξέρετε γιατί. Γιατί αυτού οι μύρε στο οποίο κρινόμαστε είναι το πρόσωπο στο οποίο θα κριθούμε αν θέλουμε τον Χριστό ή όχι. Εκεί είναι το πρόβλημά μα. Εκεί θα είναι ο Χριστό ή όχι. Εκεί θα αποδεχθούμε όχι τον Χριστό. Εκεί σημαίνει αν ταπεινωθήκαμε, αν μετανοήσαμε, αν αγαπήσαμε τον εχθρό μα ή όχι. Εκεί είναι ο Χριστό. Ο Χριστό δεν είναι στον Άγιο τόσο για μα, σε έναν καλό άνθρωπο που λέμε Να, εδώ είναι ο Χριστό, όσο αν μπορούμε να δούμε τον Χριστό πίσω από τον Αμαρτωλόν. Αν μπορούμε να δούμε τον Χριστό στον χειρότερον εχθρό μα. Αν μπορούμε δηλαδή στην σχέση μα με αυτόν τον άνθρωπο να συλλειτουργήσουμε με τον Χριστό. Αν μπορούμε να διατηρήσουμε τον Χριστό μέσα σε αυτή την πονημένη κατάσταση που μπορεί να είναι γυναίκα, μπορεί να, άντρας, μπορεί να τα παιδιά μου. Αν μπορεί σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση να διατηρείται ο Χριστός. Με το φίλο μου, με τον Άγιο Βουφ Χριστός, Με τον άλλον. Είναι ο Χριστός παρόν. Λοιπόν. Ο Χριστός αυτός που χτυπά την πόρτα ο Χριστός παίρνει το πρόσωπο του φτωχού. Του πονεμένου του αμαρτωλού του δυσκολεμένου ανθρώπου του εχθρού μας και χρειάζεται από μας αυτή η πνευματική τοποθέτηση ώστε να μπορούμε να νιώθουμε συμφιλιωμένοι με τον Χριστό στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου να είναι αναπαυμένη συνείδησή μου βλέποντας αυτό τον άνθρωπο έχω τον άνθρωπο, έχω τη γυναίκα μου δεν τα πάμε καλά είμαστε χάλια Αχ, πάτε, τι ήθελα και τον πείρα, δεν ταιριάζει η χημία μα. Καλά μου λέγανε, η ενέργεια αυτού είναι τέτοια που δεν ταιριάζει με τη δική σου ενέργεια. Και κοιμάμαι μαζί του και νιώθω χάλια. Ζούμε ένα μαρτύριο. Αδιάφορε στο σπίτι όλα τα κάνω εγώ. Τα κλασικά που λένε όλοι. Θα βγάλουμε και κατηγορίε. Έχει πέντε πράγματα που λένε συνήθω τα ζευγάρια. Λοιπόν, οπότε λε, τι γίνεται τώρα. Τι επιλογέ έχω να το χωρίσω να ησυχάσουν, να χωρίσω, να ησυχάσουν ή να βρω κάποιον άλλο για να ηρεμήσω λίγο και να είμαι πιο καλό στο σπίτι. Η όλη ιστορία είναι: θα, θα μπορέσω να βρω αυτόν τον λόγο του Χριστού που αναλογεί σε μένα για να βρω τη δυνατότητα να αγαπήσω αυτόν τον άνθρωπο που δεν τον αντέχα. Εδώ είναι ο Χριστό. Αυτή είναι η πνευματική ορίμανση. Να βρω, να δουλέψω με τον εαυτό μου, γιατί εύκολε λύσει είναι. Πάω, βρίσκω μια άλλη γυναίκα, έναν άνθρωπο και τέλειωσε ιστορία. Απλά πράγματα. Έχει και το διαζύγιο γιατί υπάρχει. Φίλο μου ναι. Καλά, χάθηκαν οι φίλοι, βρίσκω κάποιον άλλο. Η ιστορία είναι η επιμονή να μείνω στον χώρο του μαρτυρίου μου, που είναι το σπίτι μου, είναι χώρο μαρτυρίου. Είναι χώρο αγιασμού. Μένω σε αυτόν τον χώρο. Και η λύση δεν είναι να βρω τον τρόπο να διορθωθεί ο άλλο για να περάσω καλά εγώ. Η λύση, το πρόβλημα δεν είναι ότι είναι δύστροπο. Το πρόβλημα είναι πώ μπορώ να αγαπήσω αυτόν τον δύστροπο. Να βρω τον, τον πνευματικό λόγο και αυτό το πνευματικό πάτημα που θα τον αγαπήσω χωρί να καταπιέζομαι. Χωρί να ψυχοπλακώνομαι. Να βρω δηλαδή τη δυνατότητα εν το προσώπο του ελαχίστου αδελφού μου, του εχθρού μου, ιδιαίτερα την παρουσία και το πρόσωπο του Χριστού. Όλη η φιλοσοφία, όλη η σοφία τη Εκκλησία μα στην πνευματική ζωή αυτή είναι στι διαπροσωπικές σχέσει. Δεν μπορώ να πω, τον βγάζω στην πάντα, τον αποθώ τον περιφόρο για να λειτουργήσω στην πνευματική μου ζωή, όπω είπε κάποιο προηγουμένω. Α, εσύ είσαι ο εχθρό μου ε, δεν μου βοηθάει πνευματική ζωή. Φσ, μακριά για να σωθώ είναι πως μπορώ να βρω την δυνατότητα να υπάρχει ο Χριστός στο πρόσωπο του αδελφού μου. Γι' αυτό ο Χριστός επίτηδες εκεί που λες αχ να βρει και το Χριστό, πας και βρεις τη γυναίκα σου πάλι και λες αμάν να πω στο Άγιο Νόριο σε κάτω σε μια βδομάδα προσευχηθώ να ηρεμήσω. Να πω σε κανένα μοναστήρι στον κόσμο μου, στα γυναικεία μου σου λέει από το σπίτι να ξεκουραστώ. Και εκεί που πας πάλι εκεί βλέπεις λέει ο Χριστός ότι εδώ δι' αυτού του προσώπου θα γιάσει, δι' αυτού του προσώπου θα με βρεις Αν δεν συμφιλιωθείς με αυτόν τον άνθρωπο δεν υπάρχει Χριστός, δεν υπάρχει, δεν είναι δυνατόν. δηλαδή χρειάζεται να γίνει ένα ράγισμα μέσα μας μην ψάχνει τώρα ψυχαναλύσει να δικαιώσει τον εαυτό σου. Μπορεί να βρει. Δεν σώζεσαι μέσα σου. Μην ψάχνει πνευματικού να σου υποδείξουν υπακόε για να βολευτεί. Δεν σώζεσαι μέσα σου. Η καρδιά είναι ένα ασφαλή δείκτη. Χρειάζεται μια εσωτερική ελευθερία. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη πνευματική ελευθερία που ανατρέπει όλου του σεισμού, συντηρητισμού και φιλελευθερισμούς από το να είναι η καρδιά σου ανέπαφη από αυτή την προσβολή του αδελφού σου που δεν σε ανάπαυσε. Αυτό χρειάζεται να το ξεπεράσουμε μέσα μα. Αυτό σημαίνει άνοιγμα. Αυτό σημαίνει κοινωνικότητα. Δεν σημαίνει διαρκώ να είσαι με να δεν ταιριάζεται. Σημαίνει η καρδιά σου να αποδεχθεί τον άλλον αγαπητικά. Τόσο να τον αποδεχθεί που να νιώθει με τη μνήμη του τη μνήμη του Χριστού. Κάποτε το καλοκαίρι κάποιο με εκμεταλλεύτηκε αγρίω με την κοσμική έννοια και έγινα, έγινα αγρίεψα, του βαλαφώνε έκανα έφτιαξε έρανα. Μετά από κάπου στου μήνε, οποίο οποίε κάτσε ρε, παπά, εσύ, πώ μιλάτε σε αυτόν τον άνθρωπο. Μετά παρακάτω, τι λε στου άλλου, πώ τα λε, και τι είναι το σωστό. Και όταν διαπίστωσα ότι πρέπει να αφήσω τον άλλο στην άνεσή του, αλλά μετά όλοι μα λέει ότι να τον αγαπήσουμε κιόλα. Και άρχισε να θετικοποιώνει τη σκέψη μου, χαλάρωσε. Και λέει δεν ήταν πρόβλημα τελικά αυτό. Και αναπαύτηκα. Δεν πρέπει να βάλουμε πάνω από την ειρήνη και την προσευχή μα τίποτα. Κανένα γεγονό. Και χρειάζεται αυτό ο εσωτερικό αγώνας. Δεν είναι εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και μην ότι Είναι το πιο δύσκολο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε. Τι μετάνοιε πιο εύκολα τι κάνουμε. Αυτό πολύ πιο δύσκολα. Αυτό πάλι επαναλαμβάνουμε. Δεν έχει να κάνει, δεν να κάνει ας πούμε, με το να γίνω αντικείμενο εκμετάλλευση. του άλλο είπαμε. Έχει να κάνει με τη διαμόρφωση ενό εσωτερικού ήθου που γεννά μια αρχοντιά. Και δεν μπορεί να σε εκμεταλλευτεί. Δεν τολμάει να το κάνει. Γίνε και εσύ πιο έξυπνο. Και ξέρει να ξεκλειστρά, να αποφεύγει τα κακοτοπιέ. Πώ το λένε, Μπερέστιγκη μπέρδε μου. Τα κακο, κακοτοπιέ, ναι. Λοιπόν, οπότε αποφεύγει κακοτοπιέ. Αλλά επιτρέπει ο Θεό, ξέρετε, πολλέ φορέ την πατούμε μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο το σημαντικό, να μπούμε σε αυτή την πορεία. Ότι χρειάζεται να κάνουμε ένα αγώνα και να δούμε στο πρόσωπο του αδερφού μα που ζηλεύομαι. Στο πρόσωπο αδελφού μας που μας εχθρεύεται. Στο πρόσωπο αδελφού μας που, δεν μας, που μας ξυνίζει είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αν δεν βρούμε τον τρόπο με τη μνήμη αυτού του δυσάρεστου προσώπου ότι υπάρχει μνήμη του Χριστού δεν άνοιξε η καρδιά μας ακόμα για τον Χριστό και τον αδελφών μας. Όλη η ιστορία αυτή είναι. Για να μου πει τώρα κανένας Ρωτάνε, πες μας Πάτρικη για τον έρωτα. Αυτό είναι ο έρωτας της ψυχής. Το άλλο είναι παραμύθι μιας φορά που έχουμε ανάγκη για να ξεγελούμε τον χρόνων. Που έχουμε ανάγκη να ξεγελούμε τον εαυτό μας, τη μοναξιά του δηλαδή. Αλλά η αληθινή ερωτική πληρότητα βρίσκεται σε αυτό το ίσως που βαθύτατα συμπαθείς μα και σέβεεσαι τον άλλον άνθρωπο και αυτός ο έρωτας σου γεννά ευφυΐαν σου γεννά εσωτερική εξυπνάδαν να αντιλαμβάνεσαι τον άλλον άνθρωπο και θέλεις τότε να αναπάβεις τον άλλον τότε σε νοιάζει να εκπληρώνει τα αιτήματα του άλλου ξέρετε πολλοί άνθρωποι το έχω ακούσει από πολλές γυναικές αχ πάτρε μου τι άντρας είναι πήγουμε να φάμε ούτε να με κεράσει κοιτούσε πως δε... Κάτσαμε με στο τραπέζι, ούτε να μου ανοίξει την καρέκλα να κάτσω. Δεν λειτουργεί, δεν λειτουργεί. <Κι> δηλαδή, και, και όταν έχει μια ευαισθησία, ο άλλο κιάνει. Και αν είσαι πονηρό και ξέρει τι θέλει άλλο, το λειτουργεί και τον εκμεταλλεύεσαι κανονικότατα μετά. Τέλο άλλη ιστορία αυτό. <Κι> το θέμα όμω είναι πιο ότι αυτό το πράγμα, το δεν λειτουργούμε, ισχύει τελικά να παρευχεί. Κι ιδιαίτερα για του χριστιανού. Τι σημαίνει δεν λειτουργεί ο άνθρωπο. Δεν έχει εσωτερική ευαισθησία γιατί δεν έχει προσευχεί, γιατί δεν δουλεύει με τον εαυτό του, γιατί δεν πήγε σε αυτή τη διεργασία να βρει τη μνήμη του Χριστού, τη μνήμη του δυσάρεστο αδελφού. Και είναι σημαντικό ο άνθρωπος να αρχίσει να αποκτά μια τέτοια ευαισθησία που εκεί μιλάει περιανέμεν και δάτω, να πιάνει το βλέμμα το άλλο και τι του γίνεται. Και να δώσει αυτό που θέλει. Αυτό όμως έχει, αυτή η αντίληψη όμως είναι κάτι δυνατότερο από μια γνώση ψυχολογική. Έχει να κάνει με το εσωτερικό ζήμωμά μα. Έχει να κάνει με τον πόνο. Ο, ευαι... ο άνθρωπο που έχει τέτοια αντίληψη είναι ο ευαίσθητο Και ο άνθρωπος είναι ο πονεμένο άνθρωπο. Ο πονεμένο όχι γιατί είχε αρρώστιε μόνο. Ο πληγωμένο ότι του λείπει ο Χριστό. Και ότι είναι η άδεια η καρδιά του. Το αντιλαμβάνεται και ζει το έλλειό του. Ο πονεμένο άνθρωπο είναι αυτό ο οποίο δεν βολεύτηκε σε μια δυσάρεστη σχέση και απόθισε την σχέση. Βρήκε ένα σκέψη σκέψεω για να οχυρώνεται πίσω από αυτήν, αλλά είναι αυτό που βάλει στην επιφάνεια, με στην καρδιά του αυτή που πονεμένη σχέση. Π.χ. Μπορεί να συμβεί σε ένα ζευγάρι, να έχει κάποια δυσκολία, και, και, και βρίσκει ο καθένα τι άμυνε του, τον τρόπο ζωή για να, περάσουμε, να συμβιβαστούμε και να περάσουμε. Άλλο όμω το βγάζει στην επιφάνεια και του γίνεται πόνο καθημερινό, και ζει το Έλιο του Θεού και ψάχνει εδώ, ψάχνει από εκεί. Και μόλι φτάσει στο σημείο να ανοίξει την καρδιά του σύντροφο. Να τον αποδειχθεί δηλαδή και στο πρόσωπο να βλέπει το πρόσωπο του Χριστού, τότε αυτός ο άνθρωπος μέσα από αυτόν τον πόνο απέκτησε αυτή την πνευματική ευαισθησία. Τι παθαίνει αυτό ο άνθρωπο, Σώζεται, Γιατί σώζεται, Γιατί ο σύντροφο, η δυσάρεστη σχέση του μαλάκου την καρδιά του ευαισθητοποίησε την ύπαρξη, γενικώς γίνεται ο άνθρωπο, όλη η ύπαρξη, και τι κα, παθαίνεται ο άνθρωπος. Μπορεί να χαπάει και τον οποιοδήποτε άλλον άνθρωπο. Μπορεί να τη αντιλαμβάνει τον οποιοδήποτε άνθρωπο. Τότε ζει τον χρόνο, ζει την ζωή του, ζει τους ανθρώπους, ζει τη στιγμή. Είναι παρόν. Αποκτά τέτοιο εφόδιο αντίληψης ζωής, τέτοια εσωτερική νοριμότητα που ζει τα πάντα. Να λοιπόν ο γάμος που γίνεται είναι γ να ο γάμο που είναι εκκλησιαστικό γεγονός δεν είναι μια κλεισής σχέση είναι μια δυνατότητα σχέσης προς όλους Αυτό είναι ο έρωτας που, γινάει, που ξεκινάει μέσα από αυτό το άνοιχμα καρδιάς Πέρσε πάρα πολύ ο χρόνος την επόμενη Τρίτη Διευχόν <Φιευχώντας> <Φιευχώντας> τον Αγίον Πατέρα Νημών <Φιευχώντας> Κύριε Ιησού Χριστέ Αθέος Ελέησον και σώσον